Δεν έχω πατρίδα, δεν έχω πίστη, δεν έχω λαού, δεν έχω μέλλον. Είμαι αθώο. μόνος οι δεν έχουν είναι αθώοι.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 Αλήθεια. Αλήθεια. Το παρία, τον ακούτε αέρα, το να στον έρα του Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και η εκπομπή Παρίας ξεκινάει σου και όλα τα σχετικά. Ε, λοιπόν, ξεκινάμε τελειώνοντας περίπου μια εβδομάδα. Σήμερα παρασκευή. 4 του Οκτωβρίου χωρίς μη του του 2024 για όσους λείπουν από το πάρτι της τελευταίας χρονιάς έχουν συμβεί και θα συμβούν ακόμα πιο ωραία πράγματα ε, πράγματα που είναι βαμμένα με αίμα που είναι βαμμένα με ανησυχίες που είναι βαμμένα με ανατιμήσεις στις τιμές που είναι βαμμένα με όλα τα χρώματα του πλανήτη Τσουπ και ο Παρίας έρχεται ...μόνος του, να σκρατήσει στοργικά το χέρι... ...και να σκρατήσει συντροφιά για το επόμενο δύο ωρό... ...με μουσικές, ε, σκέρτσονάζι και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Παρίας είναι εδώ για να εκπροσωπήσει άτομα ε, του περιθωρίου... ...άτομα που δεν γνωρίζουν ε, τα δικαίωματά τους... ...και όχι μόνο τα συνταγματικά... ...αλλά και τα δικαίωματα του ανθρώπου, του ίδιου, της ύπαρξής του βαθύτερα υπαρξιακά ζητήματα συζητάμε πάντα στον ε, Παρία και θα θέλαμε και το λιθαράκι το δικό σας ε, σε αυτή την προσπάθεια να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο radioreboot.gr Υπάρχει ένα chat επικοινωνίας, θα τσατάρουμε, θα μας ακούσετε, θα σας ακούσουμε, θα πούμε... Τι θέλετε θα μεταφέρουμε, δηλαδή υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία, αυτό που ζητάμε αδέλφια στι ζωέ μας. Λοιπόν αδέλφια αλήτες πουλιά, σήμερα δεν έχει θεματική, ο Παρίας ε, θα έχει από εδώ και πέρα μόνο θεματικές. Το μόνο ζήτημα είναι η απουσία και τις επόμενες δύο Παρασκευές, αλλά μην ξεκινάμε με τα Claps Mix και τα σχετικά θα πάμε στα όμορφα, έτσι, γιατί δεν χρειαζόμαστε θεματικές μόνο για να δείξουμε κάποια ζητήματα. Η ίδια η καθημερινότητα και τα ζητήματα που συμβαίνουν είναι μια καθημερινή θεματική, είναι η ίδια μας η ζωή που μας προσπερνάει συνεχώς και όλοι περιμένουμε ένα αύριο και μια καλύτερη μέρα και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό δεν έρχεται γιατί λείπουν άλλα πράγματα στο σύστημα που ζούμε και το σύστημα που ζούμε λέγεται ελεύθερη αγορά <coughs> καπιταλισμός όπου εκεί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αλωτριωμένες πάρα πάρα πολύ βαθιά και εμείς οι άνθρωποι συνεχίζουμε να παράγουμε το υπάρχον έτσι, και όσο περισσότερα εθικά δίληματα έχουμε στις πράξεις μας τόσο πιο βαθύτερα σκάβουμε στα ψυχολογικά μας Φτάνουμε λοιπόν στο κέντρο της γης, όπου εκεί πάλι συναντάμε τις επιλογές μας. Η κάθε επιλογή μετράει. Ε, αυτό είναι μια ηθική και πολιτική στάση ζωής. Οτιδήποτε κάνουμε έχει έτσι άμεση αντίδραση με οτιδήποτε αλλοδρές αντίδραση. Είναι και φυσική, έτσι. Ε, από ό,τι καταλάβατε σήμερα είναι μια βραδιά ποίησης τεχνών και γραμμάτων από τον Παρία. Ε, αυτό σχεδιάζουμε κάπως, λοξός, στραβά, και δίνουμε την απάντηση στο αιώνιο ερώτημα ότι αν είναι στραβός ο γυαλό ή στραβάρμενίζουμε εμείς λέμε ότι συμβαίνουν και τα δύο ότι και στραβός είναι ο γυαλό, έτσι έτσι πως βλέπουμε αυτό το περιβάλλον που ζούμε και στραβάρμενίζουμε δεν το έχουμε πάρει πολύ καλά ε, γι' αυτό άνθρωποι όλο του κόσμου χαλαρώστε που λέει και ο φίλος μας ο Tom Robbins, και πάμε να προσδεθούμε θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο. Θα ξεκινήσουμε με χαοτικό τέλο, δύο κομμάτια back to back. Γιατί στι μη θεματικέ εκπομπέ μου έχει ζητήσει άπειρο κόσμο που με συναντάει στο δρόμο, ειδικά σε αυτά σκοτεινά στέκια που τριγυρνάει ο Παρία. Και συνεχώ μου λέει: Όταν σ' αρέσει ένα συγκρότημα, δύο κομμάτια τουλάχιστον γιατί ένα ίσον κανένα. Και εγώ του λέω: Γιο, και συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσουμε με χαοτική διάσταση, η οποία έβγαλε μετά από δεκαετίε. Ήμουνα παιδάκι και τους ακούω τώρα με άσπρα μαλλιά, καραφλοχέτη και τα σχετικά. Ε, θα ακούσουμε δύο κομμάτια back-to-back -back από τον καινούριο, ολόφρεσκο δίσκο που μόλις έκλεψα από την υπαίθρια αγορά εδώ στο Δημαρχείο των Αθηνών σε αυτήν την υπέροχη Μητρόπολη η οποία μας προσφέρει άπειρες συγκινήσει και αμέτρητες επιλογές για την διασκέδασή μας για το... γιατί... και φυσικά για την κατανάλωση και αφού η κατανάλωση μας καταναλώσει βαθύτατα στο νεύρο της ύπαρξης εμείς θα ακούσουμε εχωτική διάσταση ξεκινάμε με το εχμάλωτιστο χρόνο θα το συζητήσουμε κιόλας λίγο μετά και μετά θα ακούσουμε καπάκι το χάνω το δρόμο μου Έτσι θα μπορούσε να ήταν και τύπου το χάνω το δρόμο μου είναι και λίγο τελεγκολας Αλλά πάμε με το ριχμάλωτι στο χρόνο αδέλφια Να ξεκινήσουμε σήμερα 4 Οκτώβρη να σπαρταριστά ακούτε το Μπαρία Πάντα στο Radio Reboot Και βζούμ σε λίγο τα λέμε πάλι Το μαχαίρι και με κομματιάζεις Μα ξέρω καλά το μυαλό μου κοιτάζεις Πίσω από το τίποτα το σώμα σου κρύβεις Σαν ξημερώσει θα φτερουγίζεις Βερίσια λόγια παγκές αλήθειες Και μπατή λάθη μόνο συνήθειες Περίσκια λόγια, μπακές αλήθειες και λάθη, μόνο συνήθειες Μέσα στον χρόνο ανοίγουν παγκίδες στα μέρη που είδες. Να συνεθορμεύτουν τα πέντρα μετά, ναι Σε τόπους πολύ ρευκείς, τα αστέρια σε πάνε Δεν φτάνει η για να σε σκοτώσει Αν έχεις το ξέρεις, δεν πρέπει να προδώσεις Το ξέρω όταν έρθει εκείνη η στιγμή Τα λόγια περιτεύουν κι η πράξη οδηγεί Περίσια λόγια, αλήθειες και ματιλάτη μόνο συνήθειες Επιστρέψαμε εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο του Radio Reboot Παρία στο μικρόφωνο, ζωντανά ε, Τι μας είπε τώρα η διάσταση Μετά από 20 χρόνια σε ένα καινούργιο album, Το οποίο συνδυάζει έτσι μια ηχογράφηση ωραία Λίγο πιο καινούργια από τον ήχο που μας είχαν συνηθίσει Με το ίδιο στυλ έτσι, Και γι' αυτό μας αρέσει Και γι' αυτό παίξαμε και θα ξαναπαίξουμε Άκουσαμε ε, δύο κομμάτια, το ήταν ήταν εχμάλωτοι στο χρόνο, ε, έτσι δεν δέχεται πολύ φιλοσοφία αυτό το ζήτημα, είμαστε εχμάλωτοι στο χρόνο ή και για όσους το βλέπουν σαν ένα αιώνιο τώρα, έτσι, και σε όσους το βλέπουν έτσι με αρχή, μέση, τέλος, παρελθόν, παρόν, μέλλον, όλοι είμαστε εχμάλωτοι, δεν ξεφεύγουμε σε πιάνουν όλα αυτά τα περίεργα. Χτυπάνε στην αγερμία απ' έξω. Όσο ζούμε, πεθαίνουμε. κάθε στιγμή που περνάει, πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε μέχρι ένα σημείο. Φυσικά, Εντάξει, δεν θέλουμε και υπερβολέ. Όλα αυτά τα ωραία τα γνωμικά ζήσε την κάθε μέρα. Λε και είναι τελευταία. ok, γιατί κάποια τελευταία μέρα φαντάζονται να ανατινάζονται μαζί με άλλου τόσου βολευτέ, βουλευτέ ή οτιδήποτε. Άρα μην τρελνόμαστε. Α κρατάμε μια ισορροπία, άσχετο σαν το παν μέτρων όταν είναι να περνάς καλά ή να αναζητάς τις σου και να τι φτάνεις στα όρια τους, τότε έχουμε το ελεύθερο, να το πάμε πολύ μακριά. Κατά τάλλα για όσους θέλουν να ξεσπάνε στη δουλειά εργασιωμανής, να νιώσουν κάπως ότι είναι σημαντικοί, να βρούνε και αυτοί το δρόμο τους... να βρούνε ένα εγχείρημα... να βρούνε μια ομάδα... να οργανώσουν τις αρνήσεις τους... να κάνουν κάτι ραδελφέ... να κινηθούνε... έτσι οι και υπάρξουν νέα κινήματα... για να ανατρέψουμε αυτό το δύστοιχο και δύσμηρο κόσμο... ο οποίος μια και Παρασκευή... ξεκινάει να σερβίρει τα του αντικαταθλιπτικά παντού... σε μπαρ και σε μοτέλ... σε λεωφόρους και πεζοδρόμια... Παντού γίνεται αυτό, παντού υπάρχει αγοροπλησία χαράς ε, και όλοι να ζητούν την ευτυχία να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ χωρίς πολλά βάσανα. Ε, το δεύτερο κομμάτι, όλα αυτά ήταν συνδερμικά για το πρώτο, πάμε στο δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν χάνω το δρόμο μου πόσο καταπληκτικό είναι να χάνει το δρόμο σου και να βρίσκει άλλα δέκα ζητήματα δέκα πράγματα που να σ' αρέσουν και να σ' πάνε λίγο πιο μπροστά δεν λέμε όταν χάνει το δρόμο σου σε συνθήκες θρίλερ τύπου σε ένα ξένο μέρος, χωρίς πολιτισμό, χωρίς τίποτα, οκ okay. και αυτό το χωρίς πολιτισμό ε, σηκώνει πολλά ζητήματα Ρεύτικα, διακριτικά. Ε, αυτό με τον πολιτισμό που λέτε ότι οκ, okay, άμα μου συμβεί κάτι, τουλάχιστον είμαι στην Αθήνα, ε, έχετε δει πόσο των ανθρώπων ε, στην πόλη, πόσοι θα τρέξουν ειδικά μια ε, νύχτα να σε βοηθήσουν να συμβεί κάτι, οτιδήποτε. Μην βάζετε πάντα ότι θα πρέπει να είναι κάποιο κακός τύπος που θα τέτοιο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τον χτυπάνε αμάξια και εξαφανίζονται και μετά ψάχνουν οι άνθρωποι εκεί του, οι, οι άνθρωποι τον αγαπάνε κόσμο. Ε, γενικότερα εμείς το πάμε στην πρώτη κατάσταση ότι χάνουμε το δρόμο μας μέχρι να βρούμε το δρόμο στο τέλος, να τον ξαναχάσουμε και όλη αυτή η διαδικασία σε βάζει να κερδίζεις και να γνωρίζεις καινούργια πράγματα. Άρα δεν κακομία στο τόσο να χάνουμε το δρόμο μας, να παραστρατούμε, να μην χτίζουμε συνεχώς συνήθειες και οικειότητες οι οποίες μας καταστούν ένα ζόμπι το οποίο υπάρχει μόνο για τη ρουτίνα. Καλώς είναι να ξεβολευόμαστε καμιά φορά, ράδελφε. Ε, πάμε να ακούσουμε τώρα δύο κομμάτια back to back από αγαπημένους ε, καταχνιά. Το πρώτο θα είναι βήχας σαν νύχτα αφαιρομένο στους φίλους ε, οι οποίοι κάθε μέρα συζητούν στα πνευμόνια του με τον Γιώργο τον Καρέλια και μετά θα ακούσουμε το σκιάστος Ελινόφους που αν θυμάμαι καλά είναι και από το πρώτο τους άλμπουμ έτσι δεν τα έχουμε ξαναπαίξει, μας αρέσουν πάρα πολύ και τα κομμάτια και οι καταχνιά πάμε να ακούσουμε τις μουσικάρε τους, Crash Punk ελληνικό ε, δύναμη πάμε, πάμε, πάμε Auf so. Ist <chat> die Ως πότε λοιπόν, έτσι έκλεισαν τα δύο κομμάτια back to back από καταχνιά Συνεχίζουμε εδώ να σας κάνουμε παρέα με την εκπομπή Παρία στο Radio Reboot ε, Να ακούσαμε πως είπαμε δύο κομμάτια Νομίζω ένα από το τελευταίο άλμπομ, ένα από το πρώτο ε, Τι άλλο να πούμε, εντάξει τα είπαν όλα ε, Έχουν βοηθήσει πολύ να αναβαθμιστεί η Crust Punk σκηνή Η Hardcore Crust ή όπω θέλετε εσείς με τα υπόειδη περίεργη στον ελλαδικό χώρο Στο πρώτο κομμάτι ακούσαμε να βριχάτε για, ε, για κάποιες φθινοπορεινέ. μέρες Τώρα μην το πιάσουμε και το δέσουμε για τις εποχές Αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι έχει επιστρέψει πάλι Και εμείς να πούμε ότι δεν μας ανησυχεί μόνο αυτό Δεν είναι μόνο φυσικά η ανθρώπινη έτσι δραστηριότητα η οποία ζεστήνει τον πλανήτη εντάξει το κλίμα κάνει και αυτό μόνο του κύκλους φυσικά η βιομηχανία δεν βοηθάει και όταν λέμε βιομηχανία εννοούμε ε, αν νομίζετε ότι όπως έλεγε ο George Kahn κάνετε τρομερή αλλαγή ε, πετώντας ε, μη πετώντας την ακύκλωση ένα κουτάκι αλουμι... ε, από κουτάκι αλουμινίου είστε γελασμένοι ε, αυτά είναι ζητήματα ηθικής το κατά πόσο πετάμε κάτω πράγματα και ποιος ανταμαζέψει και κάποιος νεοφιλελεύθερος ε, μπλε, θα έλεγε ούψ άλλη μια θέση ε, βρέθηκε για έναν εργαζόμενο που οι Δήμοι σιγά σιγά παίρνουν 8 ε, μήνα να παίρνουν μόνιμους ανθρώπους και υπάρχει ένας κύκλος ε, έτσι αέναος, και ξαναλέμε είναι ζητήματα παιδείας και ηθικής ανθίσεις σαν άνθρωπος κουλ ε, cool, μαζεύεις τι κάνεις, τη δραστηριότητα τη δικιά σου. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζομαστε μόνο να αλλάξει αυτή η κατάσταση για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε στα, στο τάδε μέρος νησία και να είναι όλα ακόμα κομπλέ. Η φύση έχει και τη δικιά της αυταξία. Δεν χρειάζεται απλά ένα περιβάλλον για τον άνθρωπο χαμάτο, ξέρω και εγώ, και να ζούμε έτσι. Μερικά πράγματα αξίζει και έτσι είναι. Και αν το φιλοσοφείς βαθύτερα, Όλη αυτή, όλο αυτό που βλέπεις έτσι, σε αυτή τη γαλάζια μπουρμπουλήθρα που ζούμε, που ταξιδεύουμε βασικά στο σκοτάδι, στο απέραντο χάος του σύμπαντος, ε, έχει πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, να σε βάλει στη διαδικασία, να δεις, να γνωρίσεις πριν φύγεις από το τομάτιο και σκληρό κόσμο. Ε, απλά τα ζητήματα εμείς εδώ στον παρέα, να δείξουμε είναι όλα αυτά που δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε... μια ζωή ελευθερίας... μια ζωή να μην, με το να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς... και για κρίτικα ζητήματα ε, για τις ζωές μας... θέλουμε εμείς μόνοι μας... σαν αυτόνομα όντα να μπορούμε να αναζητήσουμε... τη ζωή μας, το, το τι και πώς θα κάνουμε... προφανώς χωρίς να ενοχλούμε το διπλανό... αλλά... Το κράτος, οι οργανωμένες θρησκίες και όλο αυτός ο συρφετός των χιλιετιών του εξουσιασμού του ανθρώπου είναι εκεί, κάθε στιγμή να σε βαφτίσουν ως το χειρότερο εχθρό των διπλανών σου να σου προσκομίσουν χίλια τόσα nicknames, άσχημα αρνητικά θα έλεγα και εμείς εδώ πάλι λέμε ο παρία είναι εδώ για να πάρει το μέρος αυτών των ανθρώπων του περιθωρίου ε, ανθρώπων που είναι περισσότερο ευαίσθητοι ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι και πολλές φορές μπορεί να μην βρίσκουν και το σωστό τρόπο και βηματισμό για αυτούς που δεν θέλουν να κουνηθούν αυτοί δεν καταλαβαίνουν ποτέ ότι φοράνε αλυσίδες εκκέντες για αυτούς που κινούνται σπασμωτικά ε, να τους δώσουμε κουράγιο και να τους δώσουμε και ένα ερέθισμα να όχι ότι είμαστε στο απόγειο της φάσης Δεν πιστεύουμε και στα του κουκουέ και όλων των οργανωμένων θρησκείων Όπως είπαμε ότι είμαστε κάποια πρωτοπορία επαναστατική Εμείς πιστεύουμε στα κινήματα των ανθρώπων Που μπορούν να πάνε τις ζωές μας καλύτερα να μας πάνε λίγο έτσι μπροστά σε κάποια ζητήματα που έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είναι λες και τρέχει ένα τρομερό σερβερ και εμεί έχουμε βίστα ξέρω και εγώ ή έχουμε ένα πολύ πισίνα στο πω έτσι μαζί με ένα λειτουργικό απαρχιωμένο. Ε, ας αναβαθμιστούμε λοιπόν. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε περίοδους κρίσης ε, ηθικής πολιτισμικής ε, βλέπουμε ότι η ακροδεξιά σε, σε όλε τι χώρες ε, ανεβάζει ποσοστά και δεν μόνο τα ποσοστά που ψηφίζουν έτσι, γιατί πάντα λαμβάνεται ε, υπόψη ότι έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίο δεν καλύπτεται γενικά από κάποιο πηχικόμα και δεν ψηφίζει μεγάλη κουβέντα και αυτό θα την κάνουμε και θα την ξανακάνουμε ε, άρα να ξέρετε ότι το θέμα είναι η και ότι... Πώ λέγανε παλιά ότι έρχονται και μα παίρνουν τι δουλειέ οι ξένοι. Εμεί να υπενθυμίσουμε ότι ο εχθρό δεν έρχεται. Όπω λένε και διάφορα κομμάτια με καίκια από το Αιγαίο με άσχημου καιρού. Ο εχθρό είναι στι βίλε του στα βόρεια προάστια. Ο εχθρό κυκλοφορεί με λιμουζίνε. Και κυκλοφορεί εδώ και μάντεψε είναι τα αφεντικά μα, αυτοί που σου πλασάρουν στην τηλεόραση. Πώ να ζήσει, τι να δει, τι να ακούσει και σε ποιο Σταύρο Νιάρχο να πα για να διασκεδάσει. Λοιπόν, σκατά σε όλου αυτού. Ο Παρίας ε, τρελάθηκε Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια από μάμπρα Back to back ε, Σκληρά κομμάτια Συνεχίζουμε για ακόμα λίγο Για ακόμα δύο κομμάτια συγκεκριμένα Έτσι με ελληνικό punk Να βάλω μια γενική ταμπέλα Αν και δεν χρειάζεται Και μετά να καλέσω τους φίλους τους Χιπχοπάδες για θα παίξει και λίγο Πολιτικό hip-hop. Ε, πριν πάμε στα ηλεκτρονικά μας Λοιπόν, δύο κομμάτια Back to back ε, back to back Μάμπραχ και επιστρέφουμε ξεκινάμε με κινούμενη άμμο και μετά θα ακούσουμε τους δαίμονες για πάμε με ελπίδες ζουν οι πεθαμένοι οι ζωντανοί άνθρωποι δεν ζουν με ελπίδες θέλουν σιγουριά θέλουν βεβαιότητα πρέπει να πατάνε σε στέρεο έδαφος λοιπόν αυτό το έδαφος που τους έχουν φτιάξει Μα σε έχουν φτιάξει, είναι βιώδε, είναι κοινομένη μα, μα αν το συνειδητοποιήσει ο κόσμο, μπορεί να το αλλάξει σε μια ώρα. στρέψαμε εδώ, στο studio του Ρεντιμ, εκπομπή παρία, είμαι ο, Παρίας, ο και κάποιο άλλο συνοπαρία. Εδώ συζητάμε συζήμενα διακριτικά έτσι για να μην νομίζετε. Το γιορτάζουμε σήμερα από τασκευή. Είπαμε τα στιγμια ε, και μονό πρακτά αντικαταθληπτικά σε αυτή την ε, μίζερ και ζωή που ζούμε τα καταναλώνο συνεχώ. Ε, Ακούσαμε δύο κομμάτια από τους Μάμπραχ, μιλάμε για κινωμενιάμος και για δαίμονες, όλα είχαν κάτι να πούνε. Με το σκληρό γνωστό τους ήχο μιλήσανε και βγάλανε και ουρλιάξανε για όλα αυτά που τους συμβαίνουν. Εμείς από την άλλη έχουμε να πούμε διάφορα τώρα, θα, θα μάθουμε και θα μιλάμε Δεξί, για τους δαίμονες όπως λέγανε αυτοί. Δεν θα μιλήσουμε για τη ροκόπαιρα του κυρίου Καρβέλα, τους δαίμονες που ήταν πιο η, η μόνη. Μέχρι τότε rock opera του τεράστιου δημιουργού κλέφτη. Να πούμε για τους γραβατάκηδες, να του γραβατάκηδες, να πούμε για τους απεσταλμένους των εφοπλιστών και όλου του έτσι, κεφαλαίου. Μιλάμε για τους πολιτικούς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τις αποφάσεις και το τι γίνεται στι ζωές μας και τις δικές σας φυσικά. Να πούμε ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό που όλο αυτό το αστειάκι, το Μητσοτάκη Γαμιέσε, το Μίστερ Μπίν, ο γιος του Τέλη του Χρυσού, το Τέρη του Χρυσού και όλο αυτό δεν βοηθάει καθόλου έτσι, να απλά μια επιφανειακή σάτυρα επίπεδου σε φερλή για να ξεπεράσουμε μια κατάσταση. Ίσα-ίσα ο αμόρφωτος ε, γιδοπροβατέησον ε, κόσμος ε, με αυτήν την ε, σα, τύπου σάτυρα, Ουσιαστικά ε, του καταλαγιάζει όλο αυτό το, το μένος που έχει προς αυτό Να είναι πιο εύκολα να τον, ε, να τον βάλει στη ζωή του έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι και σκληροί Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με το κάθαρμα, το Μητσοτάκια και όλα αυτά Είναι ο ρόλος, ο θεσμικός και, μη, και της οικογένειά του που έχουμε θέμα έτσι. Να τα λέμε αυτά από την άλλη έχουμε μια υπέροχη σφαγή που θα μπορούσε να γίνει και αρχαίο ελληνικό δράμα, είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε το debate μεταξύ σίγουρα με popcorn στη γωνία, μεταξύ κασελάκι, κοπιπάστε πολλάκι και γλέτσου. Έτσι νομίζω ότι αν έχει κάτι να προσφέρει αυτή η πολιτική σκηνή θα είναι αυτό το debate. Θα μπορούσε να ήταν και με γάντια μέσα σε ring Νομίζω θα συμφωνούσαν κάπως και οι τρεις. Ε, και τι άλλο να πούμε. Έχουμε και εκλογές στο Πασόκ τώρα. Υπάρχει κόσμος που ακόμα πραγματικά γράφει στήχους Πασόκ σε μας. Ε, πλάκα κάνω φυσικά. Αλλά να πούμε, επειδή άκουσα ε, σήμερα μια κουβέντα δύο εργαζομένων ε, που λέγανε ότι εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει ένα, ένα ζύγι και τα δύο μεγάλα κόμματα είναι προοδευτικά και έχουν βοηθήσει αυτή τη χώρα. Και μου ήρθε να τους πάρω τα σκάλπ και να τραγουδήσω ινδιάνικα τραγούδια πάνω από τα κέφαλα κορμιά τους. Ε, να πούμε ότι εάν... Υπάρχει δρόμος για την αλλαγή, Ο δρόμ, αυτοί βρίσκονται κάτω από αυτό το δρόμο, είναι ασφαλτοστρωμένος πάνω σε παλιά ε, ζητήματα, σε οικογενεοκρατίες και σε ε, κράτη του Μεσάζοντα και πακέτα δελώριμη ε, Μιλάμε ότι εντάξει, πέρα από την τρολιά, έτσι, η τρολιά... Δεν βοηθάει πάντα, ξαναλέμε, είναι critical, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η τρολιά είναι ωραία να για, για λίγο, αλλά δεν είναι όλα τρολιά, μερικά πράγματα θέλει μια αλφασοφαρότητα να αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι τρολιά το ότι θα πάει ο κόσμος σε να πάλι μετά από τόσα, μετά από 15 χρόνια, ε, πείνας, εξαθλίωσης και άλλων τόσων υποβάθμισης ε, υγείας, παιδίας και ε, καταπάτησης οποιοσδήποτε ε, φυσικής ε, κληρονομία ουσιαστικά να πούμε ότι πάλι αυτά τα δύο κόμματα θα είναι πάνω χωρίς φυσικά να θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος αντίλογος αυτό ε, αντίλογος θα έπρεπε να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον κόσμο πρέπει να δημιουργηθεί από τα κάτω έτσι, ε, ακαπέλοτα χωρίς το καπέλο κανός, κουκουέ, ρίζα, κα, καμία άλλης παράταξη επίσημης, μαγαζίγων ή Θα πρέπει ο κόσμος να οργώσει τους δρόμους, αλλά εγώ θα κρατήσω ένα πριν περάσω στο επόμενο κομμάτι. Να κρατήσω τη σφαγή που γίνεται για την προεδρία του Πασόκ, του Πασόκ Σώσε μας. Και ένας φίλος μου υπενθύμησε ένα πολύ γλυκό κομμάτι που έχει βγει, ξέρω για όπου να πω, 20 χρόνια έχω χάσει το μέτρημα, δεν θυμάμαι είχα πει να πούμε ότι αυτό το κομμάτι λέγεται μισό λεπτάκι να διαβάσω το σκονάκι μου δεν βλέπω και καλά ο ήλιος ο πράσινος λέγεται πάμε να ακούσουμε τον ήλιο τον πράσινο που είναι πολύ μικρό κοιτάκι. και επιστρέφουμε να πούμε πάλι δύο λογάκια για να πούμε στο hip hop κομμάτι τη εκπομπή, να βάλουμε τα φαρδιά μας πώ ήταν παλιά οι hip hopper όχι τώρα έτσι όπως είναι όλοι ε, Στιλίζαρισμένη, σαν κλοντιμένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον ήλιο τον πράσινο και επιστρέφουμε με φούμπου. Yeah. Αυτό ήταν το κομμάτι για το Πασόκ και για αυτούς τους όρεους εφημισμούς ότι με το Πασόκ τρώγαμε ωραία φάτε κατά τώρα ε, και να τα χονέψετε πριν πείτε την επόμενη φορά ότι βγάλαμε και να πω απ' την άλλη ότι εγώ Σαμπαρίας για αυτούς που βγάλανε εκείνη την περίοδο και πήρανε δύο-τρία μάξια και δύο εξοχικά να μας πούνε που βρίσκονται τώρα έτσι πάμε λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε πάμε κόσμε Αβάντη Μάεστρο, να συνεχίσουμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε ότι μετά επισμονικές μελέτες στο ΣΕΡΝ κατέληξαν ότι ο πάτος του σύμπαντο, το πιο σκοτεινό, μαύρο και απέσιο ε, σημείο στο σύμπαν, ο το γνωστό σύμπαν μάλλον, βρίσκεται στο ΑΤΑ στην Ομόνια, στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί που άνθρωποι πεθαίνουν, Πάρα πολλά χρόνια, όχι μετά τα τελευταία δύο περιστατικά Εκεί που άνθρωποι πεθαίνουν μυστηριωδώς Εκεί που γυναίκες βιάζονται και δεν βρίσκουν το δίκιο τους Εκεί που άνθρωποι κρεμιούνται μόνοι τους Και απλά αυτό ήτανε Άλλη μια μέρα ξεκινάει στη Λιμνούπολη Εκεί που συμβαίνουν πραγματικά τέρατα Στο σωτήριο έτο 2024 Συμβαίνουν όλα αυτά δίπλα στην πόρτα μας στο In the Center of Civilization, of Western Civilization, που λέει και ο Γιάννοπουλος, συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και γενικότερα όταν βλέπετε ότι θεωρείται τρομερό, διαβάζω εδώ ότι ε, αλλάζουν το διοικητή του Α. μετά την αυτοκτονία, αυτό έγινε προχθές και θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη δομάδα εβδομάδα που ένας άνθρωπος ε, φαινόταν ε, ότι ήταν... Ε, ε, χτυπημένος ε, σε όλο το σώμα και ο οποίος βρέθηκε στο τέλος νεκρός, έτσι με επίσημες ανακοινώσεις χωρίς καμία ντροπή, χωρίς να λένε τι πραγματικά έχει γίνει ότι πριν είχε τσακωθεί με κάποιους άλλους στα κρατητήρια και τον οδηγήσαμε ε, στην απομόνωση ή κάπου μόνο του μετά πολλά χωρίς καμία ντροπή γιατί δεν κινείται φίλο, μόνο κάποιοι λίγοι άνθρωποι οργανώσεις από τα κάτω, να τα πούμε αυτά, καταλήψεις βγήκανε στο δρόμο και υπήρξαν κάποιες μικρές ε, συγκρούσεις και καταλαβαίνετε τη σύψη της κοινωνίας, όταν μια κοινωνία είναι μουδιασμένη και τρώει ανεπάλο ξύλο, ξέρετε το παρατεταμένο μουδιασμα οδηγεί σε ολική παράλυση και το κόβουμε αυτό το, αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί πλέον δεν είναι κομμάτι του σώματος άρα αυτή τη στιγμή ε, η κοινωνία, συμβαίν, που, σε μια κοινωνία μάλλον που συμβαίνουν τόσα πράγματα τα οποία είναι έτσι αδιανόητα ε, και δεν αντιδρά ε, ή για αυτούς που αντιδρούν, εάν πιστεύετε ότι η αντίδραση είναι ένα post σε ένα social media, ένα like κάπου ή μια θυμωμένη φατσούλα τότε κάτι έχουμε χάσει εντελώ εδώ πέρα αδέλφια, κάτι έχει πάει εντελώ λάθος. Το θέμα είναι τα social media, μην περιμένετε να ξεκινήσουν επαναστάσεις. Social media είναι εργαλειακά, τα οποία έτσι ξέρετε πώς λειτουργούν κιόλα. δεν πρόκειται να έχει διάδραση με αυτούς που δεν θέλεις. Ε, σ' αγαπάω μου αρέσει τέλειο μου αρέσει ε, Περισσότερο θα βρίσκεις με αυτού που έχει κοινά Έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος Σε απομονώνει σε μια δικιά σου φούσκα Ενώ δίπλα οι άλλοι μπορεί να εύχονται θάνατο Σε ανθρώπους που είναι έστω από άλλη χώρα Έτσι δεν τους αρέσει το χρώμα του δερματός του Γιατί αυτό είναι το επίπεδο στους ε, όχι σε όλους τους ανθρώπους φυσικά Σε πολύ κόσμο Και μιλάμε για ωραία πράγματα πάντα στο αστυνομικό τμήμα στην Ομόνια, συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Πρόσεχε αν βρίσκεσαι στο κέντρο, μην περάσει απ' έξω. Μυρίζει η ψοφίμη. Και αυτό το ψοφίμη που μυρίζει είναι το, το ψοφίμη της κοινωνίας μας της ίδιας, που δεν έχει πάει εκεί να τον κρεμίσει, να εσωπεδώσει όλο το τετράγωνο. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη, αδέλφια. Κοινωνική δικαιοσύνη με αυτούς τους όρους, γιατί... Η εξουσία δεν καταλαβαίνει από άλλους όρους. Η εξουσία λέει και θα λέει όπως ο Μητσοτάκη, ο Κούλης είπε και θα ξαναλέει ότι έχουμε το μονοπόλιο στη βία γιατί όποιος νομίζει ότι είναι θυγμένος να πάει στα δικαστήρια. Και αν κάποιος μου πει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ταξική ή δεν εκδικεί εκδική δεν τιμωρεί παραδειγματικά και εκδικητικά όσους του πάνε κόντρα και έχουν άλλη κατεύθυνση ζωής να έρθουν να μου τρυπήσουν τη μύτη αυτό δεν λένε για να μίλησω προσβλητικά λοιπόν μετά από τα dark vibes ε, που σας ε, μετέδωσα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο, στο αλφατάφ στην ομόνια να πούμε ότι θα περιμέναμε αυτό το κτίσμα να τελειώνει και αυτό δεν θα τελειώσει γιατί ουσιαστικά ξαναλέω ότι ακολουθά την νοοτροπία και την κατεύθυνση του κόσμου. Δεν μας ενδιαφέρει, συνέβη σε κάποιον άλλον, σε μας δεν θα συμβεί και όλα καλά, όλα συνεχίζονται. Και επειδή πάμε πάρα πολλά, πάμε να συνεχίσουμε φτάνοντας στο τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής. Ήμασταν και πολύ τυπικοί Εγγλέζοι, έτσι, Άγγλοι που λένε. Ε, θα πάμε, τι να πάμε να ακούσουμε τώρα Θα ακούσουμε αδέλφια hip hop. Θα ακούσουμε ελληνικό πολιτικό hip hop μερικά κομμάτια ε, θα, θα ξεκινήσουμε από κάτι φρέσκο Αρκετά φρέσκο τελευταίας εβδομάδας Ίσα-ίσα κάπου εκεί. Και μετά Δεν θα τα παίξουμε αυτά back to back ε, Θα επιστρέψουμε λίγο Θα πηγαίνουμε Πέρα δόθε. Σακήθε περαδόθη που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από σπόντι και τζαούλ το Aftershock και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πολύ σοβαρό περιστατικό στις ράγες. Έχουμε σύγκρουση τρένων στα τέμπη. Σε αν είποτε τραγωδία εξελίσσεται στο ναυάγιο που έγινε σήμερα ανοιχτά της σπήλου. Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί. Η είδηση του πυροβολισμού 16χρονου παιδιού Από αστυνομικό της ομάδας βίας Γιατί δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και ζεριμώσανε σαν τι πλάτε και του δρόμου στο 2020. Και το τραύμα ακόμα παρόν, ετοιμάζει αργά την επόμενη ψύχωση. Κανάντο το θάνατο, το φτωχό να φαντάζει άλλη μια κοινότυπη είδηση. στο καπνό, στο στενό και θυμάσαι ακόμα την πρώτη τοξίκωση. Έχει όμορφα ρίδε, μπορεί και τα χρόνια περνάνε και εσύ κλίνεσαι Έχει κάνει τον πόνο και την έρχεται δίπλα και η ομάδα χτυπάει, η πρωτάθλημα μάθαει. Πάντα χεσμένη την κούπα του. Γειτονά μου ακόμα κοιτάει, στραβά για Μόνο όταν κοιμάται κι είναι κάπω επόμενο. Καθώ τα πόγεμα βλέπει, μόνο πορτό. Κάθε ούλη είναι ιστορία, κερδίζει πάντα στην πρώτη θέση από την καλαρία. Φέτο φοράμε τα πιο σκοτεινά χαμόγελα και κάνουμε ταξίδια γύρω από τη δυστοπία. Πόσο πονάει η απουσία, Για πόσο χαρτί πουλά, Τι φαντασία. Για πόσο καιρό θα γυρίζει τον κόσμο, Ζητώντα λιγά ξηχία γύρω το πλήθο κινούμαστε προσεκτικά ενώ μας σκοτώνουν αυτοί για να ζουν βολικά. Yeah. Μην διατρομοκρατία και αγχολητικά. Μέσα στον κόσμο των έγκλειστων, είμαστε μαύρα πουλιά αποδημητικά. Yeah. Γύρω απ το πλήθο κινούμαστε προσεκτικά. Yeah. Ενώ μας σκοτώνουν αυτοί για να ζουν βολικά. Yeah. Μια τρομοκρατία και χολητικά. Μέσα στον κόσμο των έγινε είμαστε μαύρα πουλιά. Από τη μήνυμα που έχει καταφέρει δεν είναι άτσι με τα λαφανισμό. Ενώ τα κεφάλια από του δράκου Άμιστο πολυμερισμό. Έρχω όταν έχει υρεμίσει από το πρώτο σόκου. Σα μετάσισμό Δε σου φταί η δεύτερα νίκο κύριε το μόνο που φτάνει ο καπιταλισμό. Με στα καφενεία αυτή είναι ο fine bars Όχι στα βραβία του σε wine bars. Καμώκοζάρη το ρουφυάνο. Δεν μα πλησιάζει να μην φάει μάρκα. Στην πατησί όμω η μερανίχτα. Ψυχε στην αλλά η δρόμη πίκρα. Κυρίω του κεντρεί. Είναι πείνασμένα μη φλεξάρεις, για λεφτά σου κρύφτα, πάει Πέρασε πάλι κι αυτό, άλλο κακό τώρα σε συναντάει. Από την παλιά την οδό, χωρί συνόδο κι ολοκα ζυμπάταϊ. Σε κόκκινο χωμά πάτο, για πόσο καιρό αυτοί πολύ πολυπονάει. Αν δεν με πάρουνε, σηκώθω, απογειωθώ γιατί ο μαδαφύσαει. Έχω μαζεψέ να κάρω χτυπήματα κι απειρε τούπες για μάθημα. Έχω διάλεξε να φάρω στα τσίματα κι απειρε τούπες για πάτημά. Στην ύποτα γύποδο πάτημά, να μην φύγουν τα νιάτα μα τα τιμά. Κάτσε να πάρουνε, εμεί καμιά να σε κράτηση στο πρωτάθλημα. Χίρα <Σ analyse> το πλήθος κινούμαστε προσεκτικά, yeah. Ενώ μας σκοτώνουν αυτοί για να ζουν βολικά yeah. Μη δρομοκρατία και αγχολητικά, yeah. Μέσα στον κόσμο των έκλειστων είμαστε μαύρα πουλιά αποδημητικά. Χίρα yeah. yeah. από το πλήθος κινούμαστε προσεκτικά, Ενώ μας σκοτώνουν αυτοί για να ζουν βολικά. Μη δρομοκρατία και αγχολητικά, Μέσα στον κόσμο των έκλειστων είμαστε μαύρα πουλιά αποδημητικά. Και καταλαβαίνετε, σποράκια στο τέλος Μασάη, ξεκίνησε το κομμάτι ακούγοντας ωραία πράγματα, τι συνέβη στα τέμπη, απού μου ότι κουκουλώθηκε, τι συνέβη όταν η αστυνομία, όταν σφάξανε, είχαμε μια γυναικοκτονία μπροστά κριβως λίγο πιο δίπλα από το αστυνομικό τμήμα νομίζω στους Αγίους Αναργύρους ε, ότι δεν είμαστε ταξί εμείς να πηγαίνουμε τον κόσμο άσχετα αν έχει κάνει μηνύση από ε, την έχουν συμβεί πολύ ωραία πράγματα Έτσι, όλα αυτά είναι τρομερά πίνσε σε αυτό που μας συμβαίνουν και συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλά βέβαια ο κόσμος θέλει θέαμα, ο κόσμος θέλει όπως έχουμε πει την τάδε παραλία, τα πεφταστέρια, τα ζώδια τι είπανε, θέλει κάτι χαλαρό, δεν μπορεί να ασχολείται με σημαντικά πράγματα, δεν μπορεί γιατί του κλείβει την ουσία της ζωής του η δουλειά, έτσι και αντί να το κοιτάξει αυτό με μια συμπάθεια αλφα. Ε, δεν σου λέω να γίνουν όλοι οι λεστές, Αλλά ίσως θα έπρεπε κιόλας Να διαβάσουν έτσι και ένα βιβλίο Τις κατακάουνε Διαβάζουν μόνο γνωμικά αποφθέγματα Στο facebook Καλημέρα, σήμερα ο τάδε ε, Μπας περιπτώσει Χρειάζεται λίγο έτσι μια ολιστική αντιμετώπιση Αυτών των πραγμάτων Να πούμε ότι ε, ναι, Όταν σου την ουσία τη ζωή σου η δουλειά Όταν ε, αντί να δουλεύεις για να ζεις Ζεις για να δουλεύει. Ναι τα πράγματα είναι σίγουρα πιο σκληρά Αλλά δεν μένουμε εκεί Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα Το επόμενο βήμα είναι να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα Έτσι δεν είναι Και να μην ασχολούμαστε με την Ζαμάνη Τη, τη Ματούλα επειδή έβγαλε την πλούζα της Και να μην μας φύγει ο χοντροφοβικός, εξιστικός και ρατσιστικός οχετός που έτσι ρίχνουν σε social media όλοι οι υποστηρικτέ του Κούλι, του Βελόπουλου και όλων των άλλων. Τι έχετε να πείτε με αυτούς, είσαστε απέναντι, τι να κάνουμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν έχουμε. Πιστεύετε ότι μπορείτε μέσα από ένα social media να αναμετρηθείτε ή να μιλήσετε με κάποιους ωρους Όχι, αυτά δεν παίζουν. Δεν πρόκειται να πείτε κάτι άλλο. Ίσα ίσα θα τονώσετε τον εγωισμό σας και εσείς και ο άλλος και θα βγει πουθενά. Δεν πρόκειται κάποιος να πει «Οουάου, κοίτα πόσο ωραία μου απάντησε ο άλλος». Για τη γυναίκα που αν θέλει βγάζει την μπλούζα της και δεν θα βαρεθήκαμε να βλέπουμε τις ρόγες του K-pop ξέρω εγώ σε όλη την καριέρα Και τώρα μας πήραξε η Ζαμάνη η οποία πέταξε την μπλούζα της και κάτι έγινε έτσι ε, να πούμε εντάξει, γι' αυτό λέμε ο Πάτος Ο Πάτος φτάνει στην Αττική Έτσι, στη Γκόθαμ Αυτή την Γκόθαμ ε, Ο Πάτος δεν χρειάζεται πιγκουίνου, τζόκερ Και άλλους κακοποιούς Ή αντίστοιχου μπάτμαν εκδικητέ, ε, Κατά τα άλλα που έχουν τις επιχειρήσεις Δεν χρειάζεται Το πιάνουμε από μόνοι μας Δεν χρειάζομαστε να πάρουμε από κανέναν τη σκητάλη Και αυτό έτσι είναι πιο ωραίο Να ασχοληθ τι λένε με τη Σαμάνη τώρα μ, και να διαβάσουμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το πάνε και δεν καταλάβω πώς έχετε γίνει όλοι τόσο τρομεροί πολιτικοί αναλυτές, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι μαζί και ψυχίατροι αντί να ασχοληθείτε στο μέτρο που θα έπρεπε τα πράγματα στο σπίτι σας, στη δουλειά σας και στη γειτονιά σας είναι απλά τα πράγματα ε, παντού θα πρέπει είναι αναγκαίο μάλλον για μια καλύτερη ζωή, για αυτού που δεν θέλουν να τα παρατήσουν, δεν μπορούν να κοιμηθούν τόσο άνετα, να εξεγερθούμε σε όλου αυτού του ρόλου που μα έχουν φυτέψει και στη δουλειά μα να κάνουμε τα πράγματα να προσπαθήσουμε με όλου του τρόπου και στο περιβάλλον μα το οικογενειακό που θέλοντα και εμεί το έχουμε αποκτήσει από αυτό το τυχαίο βιολογικό και γενετικό γεγονό που λέγεται γέννηση, έτσι. Και στη γειτονιά μας, τα γειτονιά μας είναι στα πράγματα που μας απασχολούν άμεσα, εκεί που ζούμε, με τους δίπλα. Μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτούς, περιμένεις να επικοινωνήσει για την ζαμάνη με κάποιον στο facebook. Τι ναρκωτικά παίρνετε, μπορείτε να μου πείτε. Ε, διαβάζω εδώ από το κομπλεξικό που το λατρεύω και είναι αφαιρεωμένο στους... Ε, στους ανθρώπους, στους σε αυτού που ε, τα έχουν ξεπεράσει όλα λένε παιδιά εντάξει δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ε, είναι εναλλακτική, είναι αριστερουά ε, δεν θα πω ότι φοράνε λακκός αλλά είναι αριστερουά απ' την άλλη σου λέει εντάξει μέχρι εδώ γράφει το κομπλεξικό καλυζέχνης Άτομο που έχοντα αποφασίσει να ασχοληθεί με κάποια από τις τέχνες δεν διστάζει να πραγματοποιήσει κάθε είδου έκπτωση από αισθητική απόψεω προκειμένου τα έργα του να τύχουν αποδοχή από όσο το πιο δυνατόν περισσότερου ανθρώπου, επιδιώκοντα με αυτόν τον τρόπο να θρέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του ή απλώ το πεινασμένο του εγώ. Πλήρω αδιάφορο για την εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή που αποπνέουν τόσο τα δημιουργήματα όσο και οι προθέσει του. Και δεν το λέμε τυχαία. Και δεν θέλουμε να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε ότι αδέλφια, στον καπιταλισμό, εσεί οι καλλιτέχνε και όλοι αυτοί που έχουν πραγματικά έτσι, πολύ ωραία όνειρα και σχέδια, τα παιδιά που πάνε σε σχολέ κινηματογράφου, δύσκολο είναι πανάκριβα, που θέλουν να κάνουν κάτι ώστε να εμπνεύσουν και άλλου κούλου που να δημιουργήσουν ρεύματα, όχι υπόγεια, αλλά ίσω και θα έπρεπε, να πούμε ότι. Όλοι αυτοί παράγουν εμπορεύματα για να μπει στο χώρο που λένε, για να μπεις στο χώρο θα πρέπει να παράξεις αυτό που σου λένε. Είσαι δημιουργός ε, κατά επιλογή κάποιου, κατά παραγγελία. Έτσι, προϊόν θα φτιάξεις για αυτούς για να καταναλωθεί. Δεν θα ξεφύγεις ποτέ από αυτό το τρίπτυχο με την κατανάλωση, τη γέννηση, τη δουλειά. Γέννηση μαζί με ψόφο δεν είναι, γι' αυτό είναι τρίπτυχο πολύ σκληρά τα πράγματα. Έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε πάρα πολύ εδώ στον Παρία. Γι' αυτό πάμε να χαλαρώσουμε λίγο με ε, πολιτικό hip hop. Ε, κάποιοι μα είπαν ότι είναι αρκετά παιδικό να τα ακούσουμε μετά το σπόντι. Αλλά εγώ, ιδιαίτερα όταν μου λένε τέτοια πράγματα, εγώ θέλω να τα βάζω. Λοιπόν, το μοιράζομαι μαζί σα και τα λέμε σε λίγο. Covered with a tidal wave of stuff you wouldn't read, you wouldn't read some of the things that you listen to, would you? You wouldn't share that with your parents, some of the stuff that you allow into your mind because it's called music, would you? No, you wouldn't. τα <speaking in foreign language> Οι φθήνε που πουλά πολύ μπροστά από την οθόνη, λίγο πριν το final grass. Ρυπαίνουμε του δρόμου πριν πέραση. Ο μακλάς μα ντρούσε τα κτήρια. Γιατί από εδώ δεν περνά. Τι κάβαλα μπροστά μου, κερά μου. Χάνω τα μπα. Μπορεί γύρω από το τετράγωνο να φύγει ο βορεια. Δεν είμαι πυρομανή, αν και με ψυνή η ελλάδα. Πίσω, μπρεμνό και που πα. Χορεύω, άλλο προ τα. στην πρώτη ευκαιρία. Μην ξαρώ το λιξύριο, μέσα στη δυστοπία Χειμώνα, καλοκαίρι, on repeat για ταινία. Με αφραγκίε τη δουλειά, γυαλιμένα, ισχυρία. Ούτε φιλοδοξίε, ούτε προσδοκία. Οι αντάμορ, κεφάλια, φεύγουνε για Μας Μα παίρνουν νέοι καμέρε και όλα τα δελτία. Επαφή με το λιβάνι, πριν άρχισε η λιτανία. Σκαρτόμαστε, χαμόγελα, στραβά. Φοβικά, τα κρύζουν μάτια, να δείχνει δε σταματά Παίρνουμε κοφτες ανάσεις με μαύρα χρονικά Παίρνουμε κοφτες μαύρα χρονικά Μου τα λεπτά με τον καλύο και να μου Τρίτος καφές, βάρα να σειρματίστης πιακτικές Προσχέμεις σε προλάβουν, κύψεις και ενοχές Στα μπαρισμένα ζώματα με μόλο πες κουλές Όσο σε θέλει η φωτιά, πως δεν Mm -hmm. Μέχρι το μπαμ να ακούς τι κρατώ το στρες Μίσους κλωτιές, σε ματσοίροι στρέστια Μέχρι να εξαφανιστεί από το καδρολαικές Θα ακουστούν στις φυλακές και οι δικές μας κραυγές mm -hmm. Πρώτον μέσα από τεράτα στους δρόμους Φοβισμένοι να τρέχουν στους 13 ορόφους Καταστάσεις βγαλμένες straight-out από ζόφους Και τυλίγουμε αισθήματα όσο κερνάνε κόμπους Ψαχνώ τους λόγους μα δεν βρίσκω λογική κοινία εκεί σε καλό δε θα μας βγει Μαζεύτε τους τσοπάνιδες, ρίχτε τους τη σφαγή Πρώτο η πόλη μια μοντερνά φυλακή Βγάζω φωνή στη βουλή, ανδράνει απριτοντή Δηγκάς στο χάσιμο στου όφλου τη ροπή Στο βάρτο αυτό διατλά, τα πλητικά παγανιά αυτά που μπαίνουν βγαίνουν σε να βχει βέσ τα ματα πενου πρέκο ε ανάσεις με μαύρα βραχωνιά τρματα α γλ φοβικά, όικα τοπίου ια προσαν μαχά μού τα αν θτά α κρίζου να βίχει βέσ τα ματα πενου πέκο υτες ανάσεις με σε μαά βραχωνικά προσ ς ρροά Επιστροφή εδώ στο Μπαρία Εύγαινε για πολύ λίγο στον αέρα Πάμε να ακούσουμε πάλι η Να πούμε ότι τάξη, Ευχαριστούμε για τα μηνύματα Που μας στέλνετε σε όλα τα επίπεδα ε, Ναι, η συντροφιά της Παρασκευής Είναι εδώ Είπαμε ξανά Ότι θα σας λείψουμε και θα μας λείψετε Τις επόμενες δύο Παρασκευές Που ε, θα δουλεύουμε Και δεν θα βρισκόμαστε Κοντά σας αλλά μην ανησυχείτε. Έχουμε στρώσει το δρόμο των Παρασκευών με τρομερές θεματικές τον επόμενο καιρό. Θεματικές που μας απασχολούν πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούμε να οργανώσουμε διάφορες κουβέντες με ανθρώπους από, ε, από την υγεία, με ανθρώπους που δουλεύουν σε νοσοκομεία, από ανθρώπους που δουλεύουν σε δομές απεξάρτησης, από ανθρώπους που δουλεύουν σε ψυχιατρία θα μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους ε, που ε, τρέχουν ζητήματα πολιτικά όπως το ζήτημα της ακρίβειας θα μιλήσουμε με ανθρώπους ε, για το ζήτημα της πύλου που ακόμα κανένας δεν μιλά δελαλά. Ε, γενικότερα θα είναι γεμάτο το 2024 δεν θα έχουμε κενό καθόλου βέβαια είπαμε επόμενες δύο Παρασκευές ε, ρεπό τουλάχιστον στον αέρα γιατί εμάς θα μας φάει η δουλειά αλλά τι να κάνουμε να πούμε ότι ε, εδώ το έχουμε χάσει λίγο εδώ υδρούνουμε, ζεσθενόμαστε είναι Οκτώβρη, πριν από λίγο καιρό καίκαν δύο εθελοντές ε, και κάει και ένα τεράστιο μέρος ένα δάσο ε, στην ε, Κόρινθο ε, τώρα βλέπω κατεγίδες ε, στο Ιόνιο γίνεται χαμός γενικά, εντάξει Όλα καλά, ευτυχώ που έχουν περάσει προβλέψει τον Οστράδα μου, γιατί θα ακούγαμε και αυτέ τι μπουρδε. Ότι ποιο τα έχει προβλέψει, ο ένα ή άλλος και το άλλο. Ε, δύσκολα τα πράγματα που λέτε, κυρίε και κύριοι αγαπητοί ακροατέ. Ε, Δύσκολο καιρό, απαιτεί θυσίε και αυτά που μα απασχολούν είναι άλλα. Όπω είπαμε, είναι το θέαμα, ε, είναι αυτά που προσπαθούμε να ξεσπάσουμε και όταν θα χρειαστεί να μπει σε ένα νοσοκομείο ή όταν θα δεις τις υποδομές ή με ποιο τρόπο επιγαίνουν τα παιδιά σχολείο ή όταν για όλους φταίει η νεολαία παίζει μπουνίδια και κλωτσίδια στα πάργα μαχαίρια και όπλα γιατί ακούει τραπ έτσι που υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα θα μπορούσα να την αναπτύξω και εγώ ε, γιατί και εμά παλιά λέγανε τι είναι αυτά που ακούω ξένα, τι είναι το punk, τι λέγανε για το punk, τι λέγανε για το ένα. Βέβαια υπάρχουν και ειδοποιώ διαφορέ ε, σε αυτά τα είδη. Η trap είναι αρκετά ατομικιστική μουσική. Είμαι εγώ, ο Μάο, αλεμάω, ο σα έχω, σα φάω, σα σκοτώνω. Ενώ π.χ. το punk ή αυτά τα rock metal δεν ήταν πολύ έτσι. Να μου πει, όχι, σκαλυτέχ... όχι, συγκρο... όχι όλα τα συγκροτήματα και καλλιτέχνε αυτού. Ε, μεγάλη κουβέντα πάντω. το θέμα δεν είναι τα παιδιά τι επιλέγουν να ακούσουν, επιλέγουν ό,τι θέλουν γιατί είναι παραμελημένα και παραπεταμένα από γονείς τα οποίοι, οι οποίοι τα παρκάρουν παντού γιατί δουλεύουν πιο εντατικά για να μπορέσουν να καταφέρουν να βγάλουν εις πέρασε το μήνα. Έτσι. Ε, άρα τα παιδιά από έλλειψη επικοινωνίας τα έλεγα από έλλειψη αγάπης φροντίδας τα παιδιά που τα social media τα μεγαλώνουν τέρατα, σε ένα εικονικό κόσμο ε, αγγελικά πλασμένο ε, όταν αυτά τα παιδιά δεν εμπνέονται από κανέναν και μέσα από το σπίτι και από δασκάλους οι οποίοι καταλάβετε λίγο οι δάσκαλοι, οι καθηγητές είναι οι και οι μα, μας οι οποίοι μεγαλώσαν και αυτοί με τίγκα ψυχολογικά και μετά φτάνουμε στο σημείο να λέμε πώς θα αλλάξει αυτή η παιδεία και έχει δείξει αυτή η ρημάδα ιστορία ότι η παιδεία δεν άλλαξε ποτέ χωρίς επανάσταση. Κανένα κράτος, έτσι, καμία κυβέρνηση και τίποτα δεν θα θυσίαζε ποτέ την παιδεία του με, το, με, με τον ποιο τρόπο διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά γιατί ένα παλιό ρητό ε, λέει ότι ότι η διδασκαλία, πώς το λένε, το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος να μάθεις να έτσι, είσαι ανταγωνιστικό, να ε, συνέχεια να, να είσαι μια κατάσταση ποιος χωράει, ποιος δεν χωράει, ποιος αξιδικευτεί, ποιος έχει αυτό κανένα παιδί φοιτητή δεν ε, μαθαίνει στο να λάβει γνώσεις γενικές και πιο ειδικέ αυτά που τον ενδιαφέρουν, όλα εξειδικεύονται, δεν μπορούν να συμπληρώσουν το παζλ των γνώσεων για να δουνε πόσο πίσω είμαστε και πόσο μας καταπιέζουν. Και σίγουρα τα παιδιά με την τραπ είναι ακόμα ένα και όσο υπάρχει κόσμος δεξιοί μη δεξιοί, φασίστες μη φασίστες που λένε ότι η τραπ φταίει και αυτά τόσο τα παιδιά θα ακούνε περισσότερο, γιατί αυτή είναι η διεξοδός τους. Όταν βλέπουν από τους, τους ότι ε, τρώνε τόση πίεση και υπάρχει μια μουσική που τους λέει ότι εγώ θα κάνω αυτό, θα σπρώχνω drag, θα γίνω έτσι και θα μετράω και τα λούσα και τα αμάξια ακριβά και κούλου κουλουπού. Ε, αυτά θα ακούσουνε, με αυτά θα ξεσπάσουνε, αυτά θα φανταστούνε. Και το φαντασιακό όλο είναι να θα πηγαίνει σε, ένα, σε μια εποχή ατομικισμού, τα οποία τα έχουν προβλέψει διάφοροι άνθρωποι τύπου Καστοριάδης, έχουμε ξαναπεί ότι Κάποια στιγμή θα κάνουμε και την εκπομπή πάνω στην κουβέντα και, το, και στο βιβλίο του Κρίστοφερ σε ο ένας του ναρξισμού, αλλά πάνω και στην κουβέντα που είχε κάνει με τον Καστοριάδη, ο οποίος έλεγε πολύ απλά, όταν το, τα συλλογικά ζητήματα, αυτά που θέλει ο κόσμος να, να βοηθήσει να στον άλλον, που ανταποκρίνονται σε όλους, αρχίζουν και γίνονται ατομικά, ε, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί από τα αποδυτήρια και δυστυχώς κάπου εκεί πάμε για να μην λέω πολλά, πάμε στη ζώνη ασφαλείας μίασμα και επιστρέφουμε Είναι τα βράδια. Δε σε νιώθω, είναι η καρδιά σου άδεια. Περιφένει μένω στο βορρά και δειχοσκάβια. Χωρινέ αποθήκε και φυλάδια. Από δουλειά σε δουλειά, πε στο σκλαβιά, σκλαβιά. Κατάρα από του γονεί, τα παιδιά. Ή από το άνθρωπο, συστήμα που σε μετρά με λεφτά. Μετά δεν έχει αλαθίνε, τότε δίνει ανθρωπιά. Μιλάω με τον πατέρα μου για τα εργασιακά. Παίρνει τα χρόνια αργά τη με διαλυμένα πλευρά. Του λέω καλύτερα ληστή παρά να ζω μέσα με, με καταλαβαίνει το βλέπω Πολλημένοι στη ζώνη, σηκώνω βάρη με ζώνη Μας λείψανε πολλά το zoom από την οθόνη Το κακό ζυγόνι, ξέρω σ' αυτό είμαστε μόνοι Και πιο πολύ για του δικούς μου το μέλλον μ' αγχώνει Μου κλείνει μάτι και πάτ πάτ πλάτη uh. Τώρα πες μου να τον κάνω πελάτη uh. Μου λέει η μάνα μου αγόρη κάνε κράτη Τη λέω μάνα θα βάλω φωτιά στα κράτη Μας παίρναν για θύματα, παίρνω ζαρατή. 25 θρήματα κι όχι σ' όλα δεν μπήκαν μέσα, κάποια γίναν τρίματα. Μιλά το κρατώ να το θυμίζω Πρόπονω το στίχο σκληρά και μουρμουρίζω Όσο χτυπώ ένα βλίο το σάκω τώρα ψαχίζω Με λένε πολλά τα πιο πολλά δεν είναι αλήθεια για όσα είναι είμαι περήφανός από τα στήθια Δεν με πίσω από λόγια Βγαίνω κάνω πράξεις Να το σκεφτείς τι πλάβεις θα με πειράξει. Ο κόσμος με μισή τα απολαμβάνω Το μίσος του λαμβάνω Δίνω μόνο όσο μεγαλώνω Γυρίζω πίσω μία ασμάγκη του στεχιών Τώρα δεν μιλάς ούτε με ύφος με τόνο Ξέρω να διορθώνω το ελάττομα Έχω χέρια, προεκτάσεις και σκέψεις για ανακάτεμα Δεν θα πέσω κάτω από δύο άτομα Άμα πέσω, απέσει μαζί μου κι όλο το πάτωμα Είμαι η καταστροφή, βολιασμένη με διαστροφή Και η αρρωστημένη σκέψη για τον υποκριτή Έχασα να σας πω ότι Ναι τώρα, τώρα με Το το στείλανε ότι ο Βελόπλος ζήτης Να παρέμβει για τους τράπερς Τα πράγματα Τα ακούσαμε γι' αυτό ε, Δεν έχει επέμβει ο Ισαγγελέας ε, Για άλλα πράγματα Και Θα κάνει πιο γνωστούς και διάσημους ε, Ανθρώπους οι οποίοι Εντάξει θα χαθούν Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη μουσική Θα χαθούν έτσι κι αλλιώ ε, Στο παρελθόν δεν είναι... Πριν από 100 χρόνια και εγώ, τι, το ρεμπέτικο Τους λέγανε όσο ακούγανε ρεμπέτικο ότι ήταν πρεζάκια, χασικλίδες κουλουπού Τώρα μιλάμε για τραπ, μιλάμε για έτσι lifestyle iki, και όπλα και γκάνια και drugs και όλα αυτά Ταξιοκέι δεν γίνεται να, ούτε να συγκρίνουμε τις δύο αυτές ε, καταστάσεις αλλά δεν γίνεται να ακούμε και ηλικιότητες από φασίστες τύπου ε, Βελόπουλος για επέμβαση αστυνομίας να δέσουν και ουσιαστικά να κάνουν πιο γνωστούς και να αντιδράσει περισσότερο ακόμα η νεολέρα και να γουστάρουν τώρα τραπ. Δηλαδή εντάξει άλλο δεν είχαμε και άλλο θα δημιουργήσουμε. Όλα αυτά δημιουργούν τέρατα και ελπίζω σε αυτά τα τέρατα κάποια στιγμή ο κόσμος από τα κάτω να έχει τη δύναμη και να τους κόψει το κεφάλι. Επιστρέφοντας εδώ στον Παρία, πριν πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο, να πούμε ότι, ττάξει, ακόμα ότι κάπου παίζουν ακόμα φωτιές, σα είπα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν κεραυνοί, πλημμύδες και καταποντισμοί και έρκυρα, ιόνιο, κάπου το ιόνιο... Ε, ευτυχώς που έχουμε βγάλει ονόματα στις ε, κακοκερίες για να μπορούμε να συνειδηνοηθούμε ευτυχώς υπάρχουν παγκόσμιε μέρες όπως σήμερα νομίζω είναι των ζώων ε, κάτι τέτοιο ήταν εχθέ, δεν ξέρω τα μπερδεύω γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, καταπολεμούμε ή θυμόμαστε μία από τις τόσες μέρες του χρόνου είναι ήδη μία τεράστια κατασκευή ο χρόνος έτσι, για τον άνθρωπο που είναι χωρισμένος ε, και με το καθημερινό ωράριο, ε, αλλά και με τους μήνες. Έτσι όλα αυτά είναι πολύ ωραία δομημένο ε, σε κουτάκι για να δουλεύεις. Ε, η φυσική ώρα και, ο φυσικός, ε, και η φυσική ώρα για τον άνθρωπο είναι παράλληλα με το τι ώρα ξημερώνει, τι ώρα ανοιχτώνει και όλο αυτό ωραίο παιχνίδι. Αυτό που λατρεύανε, ξέρετε, παγανιστικά, γι' αυτό γιορτάζανε τι εισημερίες και τι αλλαγέ ε, στο στον κύκλο του ήλιου πότε μεγάλουνε πότε μίκρινε η μέρα μετά πολλά ε, να πούμε ότι είναι που είναι ο χρόνος ε, κατασκευή έχουμε και τις ε, μπουρδες με τις παγκόσμιες μέρες η παγκόσμια μέρα ναι ε, σήμερα για τα ζώα αύριο για τον καρκίνο βρήκαμε τη μία μέρα, τα καταπολεμήσαμε ενώ όλα αυτά τα ζητήματα όπως πάμε και πριν είναι ζητήματα παιδείας έτσι και δεν θα τα ξεπεράσουμε έτσι απλά με μια παγκόσμια ημέρα από την άλλη να πούμε στον υπόλοιπο κόσμο που ανεβάζει συνέχεια και λέει Παι, παιδιά εντάξει είστε πίσω, ε, η Ιαπωνία πήρε το παράδειγμα της δύση και το πήγε επί 100. τα παιδιά δεν δίνουν μέχρι να σημείο διαχωνίσματα, στα σχολεία τα παιδιά... Ε, δεν έχουν καθα, ε, καθαρίστριες, καθαριστές, καθαρίζουνε μόνο για να μάθουν ότι οκ. Okay. Και φτάνουμε σε ένα σημείο και μιλάμε για έναν λαό ο οποίος είναι εξαιρετικά καταπιεσμένο σε όλα τα μη και τα πλάτη του. Ε, άρα δεν βρίσκω κάποιο συσχετισμό. Δηλαδή, για σας εσάς που τρελαίνονται με την παιδεία των Ιαπώνων και πόσο σωστά πλάθουνε ηθικά ένα άτομο από την αρχή του, δηλαδή από τότε που είναι παιδί, και μετά να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο, να είναι αρκετά συντηρητικός σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον κοινωνικό το οποίο είναι πολύ βαρύ και δυσβάστακτο, έτσι, το οποίο στο τέλος το κάνει ένα τρομερό γρανάζι για την δουλειά, για το εκεί που δουλεύει, ε, δεν είναι σωστό πετυχημένο παράδειγμα τα έχουμε ξαναπεί μπορείτε να διαβάσετε για τα σχολεία του ΦΕΡΕΡ μπορείτε να διαβάσετε για ωραία ελευθεριακά σχολεία που έχουν δημιουργηθεί και προφανώς έχουν διαλυθεί μετά από ε, δολοφονίες ή αφού καταστραφήκαν ε, από φασίστες προφανώς ε, γι' αυτό μην μιλάτε άλλο για παιδεία μην μιλάτε για τέχνες γράμματα κουλουπού δεν θα αντιγράψουμε κανέναν Ιάπονα καμία άλλη παιδεία, δεν θέλουμε τίποτα θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν μπάχαλα όταν ο καθηγητής σκώνει το χέρι να τρώνε μπουνίδια στα μούτρα οι καθηγητές και θέλουμε τα παιδιά να κάνουν γκράφιτι, ναι να γράφουν σε τείχους, η λέξη ελευθερία από εκεί γράφτηκε και δημιούργησε μηνύματα. Λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε με το τελευταίο hip hop για σήμερα. Και. Το μόνο κοινό είναι σε όλα τα hip-hop κομμάτια που παίξαμε μέσα ακούγεται η λέξη δυστοπία. Για ποιο λόγο οι 25χρονοι, άντε 30χρονοι βαριά κάποιοι ραπάδες ναι, έχουν μέσα τη λέξη δυστοπία. Κώστησαν τελικά ε, κόστισαν αυτά τα χρόνια με τον COVID. Μάθαμε κάτι από αυτό ή δεν μάθαμε. Είμαστε ακόμα στο πείραμα. Το βλέπουμε από μακριά. Το έχουμε ξεπεράσει. Δεν ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να βούμε στο πιο ηλεκτρονικό κομμάτι Τη γη των αριστών κυνηγημένο. Φω εκ του μηδενό εκ Το σκότο με εμμένο κλειδωμένο. Αστικά κελιά λίγο πριν τα λευκά. Είμαι δεμένο. Στον ιστό τη διαμάχη παγιδευμένο κιόλα δεν θα γίνω τροφή για την κρατική μηχανή. Είμαι γρανάζη που γυρνάει. Εγώ γυρίζω τη γη. Εγώ ορίζω τι θα μου συμβεί. Το έχω σκεφτεί πριν για μένα σκεφτεί. Το πλήθο να ακουστεί. Και όλοι λένε με στα τείχε ανέρο, όλη μα τη σύτα. Αν θέλει κάτι, ζείτα. Σηκώνω μαύρε σημαίε, δεν νιώθω ήτα. Είναι όλε τι τα μαύρα να είναι στην Ράτε στο νούμερο 11. Μπήκαμε πάλι σε τροχιά να διώξουμε τον σαντανά. Να βάλουμε ξανά φωτιά στα χρονικά τη διστοπία. Με άρωμα μια μαύρη συγκυρία σκάρτη. Μέχρι το να γυρίσει όλο ο χάρτη. Είπα σ' αυτό μου το κουπλέ δεν θα ξηρίξω Μέσα από τα μου τις τρίτες μου θα πνίξω Πρέπει να διαλέξω που θα ρίξω Την καρδιά μου, το σαγόνι μου στο γύψο Αράζαμε από πάντα με τσιγκάνους Γι' αυτό χαλιέμε όταν βλέπω πολύ τσιμάνους Γιατί ρίχνουν στο ψάχνος όσους πονάνε Κι ζώντανοι ρωτάμε που πάνε όταν ξεψυχάνε με το δάντη κατεβήκαμε στον Άδη Να δω ένα παλιό καλό μου φίλο κι αφού μου ένα γράμμα να σου στείλω Είναι σίγουρο το φως μου πιο καλό από το σκοτάδι Βέφτω το ξύνη, το κρατικό μηχανισμό Πάνω στην πρώτη φύραση νεκρός κι εγώ πενθώ Περνω τα μέτρα μου από την λίτη σας να βρω Βλέμμα δίχως χώρες στην εντροπία χτυπώ Νύχτες βλέπουμε τα τέρατα διχως χημία Στις τάχτες μου γεννιέμαι με εκ Μόνιμα βλήκη για τη ροχμή στην εξουσία. Στα βήματα του σ' αρχικού ρίχνω αμμονία. <σομή> Δούλεψε να βγει ζωή από τη μηχανή. Χαλάει το εμπόρευμα, θα πέσει η τιμή. Μηδενένα να μηδέν, κίνηση και νή. Καταργώ ή καταστρέφω με σκέψει διαδική. Από το άπειρο μέχρι το μέλλον δεν αγγίζει. Αυτό το μέρο με ταχύτητα φωτο με σκίζει. Από το χώμα ω το διάστημα, βγει που είζει. Πατώ στην άμυσο τη μάχη, τώρα αρχίζει. Μα σημαδεύουν ευθύνες, τόσα μηδενικά πήγα διμήνες Πέτα από δυνητικά και γίνε Δυνητικά χράπτη και πόλεμο, τυρκίσουν να αλμοί και τη δεύτερη ουνάλμα σε ένα μονοφό Ωραίο φουσαίο, πια φωνια μελιτέο Ωραίο χαφείς ένα τραγούδι, αμελήμενη μετάσταση Κιος το τραπέζι από τις πάρει, να βγει σε ένα δακτήλιο Δεν γίνανε πλευρά, γίνανε κοιμήλιο Κι έχω έναν τρόπο μαμπαίνει, το φως μαζί τους μετακώνει Ανοίγει μάτια και τα τόσης ιστώνει Ανοίξε πέτρα και μετά τα δέκα ρεύματα τεντώνει Τον ίδιο το σύστημα ποιος σηκώνει Λέει, περπατάνε σε σπονδυλικές Διασκή είναι νήμα που δυο άκρα κρατάνε καθώς πιέζουν Δεν σας ξεπλένουν ούτε τα πληκτήρια μαλάκες Τα μόνα που παίζουν Ναι, κάνεις και τίποτε σπίτι μου δεν κρεμάμε κορμιά, κάνεις και Μόνο φύγουν με φυγέ σαν να τα θέρμα Και κερνάμε τι πληγέ σαν να Σε συνεπή μοντέρ είναι σημείο εκκίνηση. Στο μεταγλωτισμένο κόσμο σα περνάω δυσαιώση κίνηση. και με μοντέλο μόνο μπάς, υποτίτλω, εδώ μόνο το εδώ με τράση. Πολύ που τον Να μια απασχόληση το παγιά για στέλεχος Ήσαν να βγει το ένσι μου Κοίτα τους μαλλιάγες μούτρα Θα βγάζω εκατομμύρια ανάτσα την τύπα τσίλα σε ενέσιμο Αντίστροφα στο πρίσμα μύθυνα, με πιο περίστροφα σαν αντίθετα και φέρνω Δεν πάνω, και μέσα σύκλου. Απλά το νεό μου Είναι εκεί, το άρθρο που ψάζει ζωή, μέσα στα χώματα. Αλμίνα και κάτω, αστρώματα θα λάσει, και ονόματα. Την αμούμε με αυτή την υπόσταση, έχει να κάνει μια πρόταση. Φέτος σε, σε αλλού την υπόθεση άρα. απ' την μου δυναμένα, κι άλλο τα φώτια. Και να μην γίνω η κατάρα, Είμαι χαμένος τα πλήθη μίσου. Μαλακάτω στις λίκες και λύκους. Με μουλιασμένα ρούχα κούπαδες και γύψους. Μαλάνι με τους τίκους απ' τις οπρές τους τίκους είδα. Μέσα μου βρίσκει την πηξίδα και πηγή φωτός. Έχει φως έχει Μέσα μα βρίσκει την πηξίδα και πηγή φωτός έχει φως έχει Και μου υπενθυμίζω αντζαμίσεις σε μήνυμα ότι επανήλθει πενταήμερη αποβολή. Μη μας αγχώνει τίποτα. Θα συμμορφωθούν. Έτσι. Ροποτάκια ενωθείτε ροποτάκια, ε Με την πενταήμερη λοιπόν. Έτσι τα παιδιά. Όποιος φοράει μπλούζα, γκάγκστα, τραπ και όλη αυτή τη φάση τα τρώει πενταήμερη τα παιδιά θα συμμορφωθούν, όπως είπαμε πριν, τα παιδιά ζητούν άλλα πράγματα λίγο προσοχή, λίγο αγάπη, φροντίδα και προδέρμα από και οικίους λίγο προσοχή και όχι παρκάρισμα σε όλα, σε video games αυτό όλα έχουν τη δόση τους, ενώ και το video game θα το παίξει για λίγο αλλά τίποτα, δεν υπάρχει μαγική λύση για αυτά τα ζητήματα ποτέ σε τίποτα δεν υπάρχει μαγική λύση Κυρία Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που μας έλεγε ότι εγώ θα τα αλλάξω όλα. Μα Μαϊκήλης δεν υπάρχει, υπάρχει ένα σχετισμός πραγμάτων, μια ολότητα, ένας κύκλος σκεφτείτε, που κομμάτι-κομμάτι τη πίτα, τη πίτα κομμάτι-κομμάτι της πίτα, της πίτα, κομμάτι, κομμάτι, της πίτα ε, κάνεις πράγματα, κάνεις πράγματα για σένα, κάνεις πράγματα δημιουργικά, εκφράζεσαι, αθλείσαι. Ε, Βλέπει άλλε παραστάσει. Είναι μια ολότητα η οποία φαίνεται εντελώ εξωγήινη και πρέπει να είσαι μεγαλοαστό σε αυτήν την κοινωνία για να, καταφέρεις, να τα καταφέρνει όλα αυτά. Γιατί αν σου τρώει ένα οχτάωρο, δεν θα πω με το πηγενέλα, και θε και ένα οχτάωρο για ύπνο, γιατί αλλιώ θα αρρωσταίνει κάθε τέσσερι μέρε, πάει να πει ότι σου μενουν μάνι μάνι με τα φαγητά. Και αυτά σου μένουν ένα τρίωρο κάρτο στο τσακίρκεφ την ημέρα. Να κάνει τη φάση σου, να κάνει την καύλα σου, αδελφέ. Και το λες αυτό στα παιδιά, το λες αυτό στους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι. Τι να προλάβεις. Τίποτα δεν προλαβαίνει. Πραγματικά τίποτα. Θέλει προσπάθεια, θέλει κουράγιο, θέλει σάλιο και υπομονή που έλεγε το πλοκάμι για να γίνουν όλα αυτά. Και θέλει, θέλει θυσίες. Ε, και ποια θυσία, ποια θυσία έχω κάνει αυτή. Για αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Για αυτή τη ρημάδα την ελευθερία. Λοιπόν, ε, Ακούσαμε, είπαμε πριν και για τη Έχουμε πει τώρα διάφορα πράγματα. Ανοίξαμε πολλά ζητήματα. Πάμε σιγά σιγά να τα κλείσουμε. Και επειδή έχουμε μπει στο ηλεκτρονικό κομμάτι και το ηλεκτρονικό θα δείτε, θα είναι αρκετά μυστήριο ηλεκτρονικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με μυστήρια ηλεκτρονικά. Να αρχίσουμε να στρώνουμε το χαλί, το μαγικό χαλί, το ψιχεδελικό για το Sci-Vibes... Το οποίο team είναι έχει έρθει εδώ και <laughs> ετοιμάζεται νοητικά για την, ε, επόμενη σας, ε, το επόμενο σας ραντεβού με την ηλεκτρονική ψυχεδέλεια. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε έτσι πολύ γρήγορα ηλεκτρονικά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να κάνουμε πάλι μπάσιμο στο επόμενο. Ακούμε αντίδραση τάση από τετρόμινο και επιστρέφουμε. Αφαίρεσες της Αντζαρήτης προκαλεί πραγματικές Συνήθω, Μαρτυκή, συμπεριφορά. Είστε έτοιμοι για το τρενάκι του τρόμου. Μάλιστα καπετάνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα από ντραμασίν το τρενάκι του τρόμου. Το τρενάκι του τρόμου το οποίο ήταν ένα τρενάκι πιο παλιά που πήγαινε κατευθείαν στα Γκούλακ. Ήταν ένα τρενάκι που πήγαινε αυτούς που ασκούσαν κριτική στην υποφωτισμένη ηγεσία της Σοβιετίας. Και σε πήγαινε κατευθείαν να σπάς βράχους, έτσι. Και... Ουρλιάζουν από κάτω τουρίστες, είναι τόσο, περνάνε τόσο ωραία ε, στο κέντρο της Αθήνας, είναι τόσο καταπληκτικά. Είμαστε πραγματικά ένα βήμα πριν, χωρίς να θέλω να πω κάτι άσχημα, από τους ανθρώπινους ζωολογικούς κήπου ε, για αυτούς. Θα είμαστε μια χώρα δελιβεράδων και σερβιτόρων. Ε, τρενάκι του τρόμου, drama scene. Πάμε. κορυνάρια απ' έξω κόσμο. έτσι με δύο λεπτά κενό και κορυνάρουνα απ' έξω σκεφτείτε. Απαρέει το το κενό μεταξύ συρμού και από βάθρας σε φιλοσοφικό πανταί πεπεδό. Ε, επιστρέφουμε τώρα να ακούσουμε πολύ γρήγορα το σύνθεσα σαπίκα από ηλεκτρόγλυ και επιστρέφουμε. Mm. Τα κομπιούτερς και καντά τα και αριθμοί. Επιστρέψαμε. Radio reboot εκπομπή παρεία. Σόλο για σήμερα. Πριν ξεκινήσουν τον επόμενο καιρό, οι θεματικές. Φτάνοντα προ το τέλος, ακούσαμε Σύνθια Σάπικα από ηλεκτρόγλη. και θα ακούσουμε πρώτο-τελευταίο κομμάτι από Γεμάτο αράχνες Ρεφίλε. Έτσι, γιατί γουστάρουμε. Και μετά θα δώσουμε και τη σκητάλη, θα βάλουμε ένα κομμάτι link προ το Sci-Vibes και πάμε να πούμε έτσι ένα χαρούμενο «για» από τον γεμάτο Σαράχνες, ρε φίλε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο «για» αποφώνηση. Για απο τον γεματο Σάραχνε Ρεφίλε. επιστρεφουμε σε πολυ λιγο για αποφωνηση για παμε Και αυτή την Παρασκευή τελειώνουμε την εκπομπή Παρίας Ήμασταν ε, παρέα, κάναμε παρέα, τα πάμε, τα συμφωνήσαμε, τα ξανακουβεντιάσαμε ε, Από τις 8, done, μέχρι τις ε, περίπου 10 Μέχρι να παίξει το κομμάτι το τελευταίο, το link μεταξύ Παρία και σαι vibes ε, Και να ακούσουμε και δύο-τρία σποτάκια θα πάει ακριβώς 10 Τίμη, εγκλέζει και σκατά στα μούτρα τους, το ξαναβούμε μια φορά. Τσάι ε, <χινή> α... και συμπάθεια. Ναι, τσάι και συμπάθεια είναι η φάση, έτσι κι αλλιώς. Ε, Σάι-τσάι, συγκεκριμένα. Ε, Από κυλισματα <χινή> <χινή> <χινή> ε, Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα ερωτικά-ψυχηδελικό κομμάτι, του τρίξτερ. Από αγαπημένους εμπερνέτικα. Μετά θα ακούσουμε δύο-τρία σποτάκια φρέσκα, φρεσκότατα. Εδώ τα πήραμε την αγορά της Αττικής που μυρίζει μυρωδιά. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Και αυτά. Επόμενες δύο Παρασκευές δεν θα γίνει ο Παρίας. Όπως είπαμε θα έχουμε κάποια ζητήματα. Και επιστρέφουμε μετά με μία ροή μέχρι το τέλος. Άχι, του... ναι, θα έχω πάει όντως για ρεπορτάζ. Θα είμαι για ρεπορτάζ εκτο Αττικής σε κόσμο όχι μόνο λοιπόν, αυτά από εμάς, ευχαριστούμε για την παρέα ευχαριστούμε Άλεξ, Ατζαμί και οι πολύ που που έστέλνε μηνύματα ε, όπου και να τα έστέλνε τα πήραμε, τα λάβαμε από παντού ψώσαμε τις κερές μας τις πειρατικές και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, δύο-τρία σποτάκια και αυτά καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε ακούτε μετά το Sive Vibes παρτάρετε, ψυχεδε και πάντα συντονισμένη στο Radio reboot. Για πάμε; Τα ειδόγια που λέμε εδώ δεν έχουν καμία σημασία. Αυτά που έχουν σημασία τα λέμε στον αέρα του Radio Reboot.